Και φίλοι του Ready Heaven, καλησπέρα σα! Καλή χρονιά, εύχομαι σε όλους, καθώς αυτή η εκπομπή είναι η πρώτη εκπομπή για το 2016. Προηγούμενη δεν είχαμε εκπομπή, όπως είχα ανακοινώσει. Επομένως, ευκαιρία να σας καλησπαιρίσω και να σας ευχηθώ τα καλύτερα για το χρόνο που πριν από λίγε μέρες ξεκίνησε. Εύχομαι να είναι ένα χρόνο που... Εκτός από το κλασικό να σας φέρει ότι επιθυμείτε, τουλάχιστον να μην σας στενοχωρήσει, να είναι να είστε ευτυχισμένοι, υγιείς, αγαπημένοι και ό,τι άλλο καλό αυτό το, το χρόνο και για να μην ξεχνάμε και το θέμα της εκπομπής μας και ένας χρόνος που... Θα είναι παραγωγικό σε όσον αφορά τις ε, αναγνώσεις σας, να διαβάσετε τα καλύτερα βιβλία και τα περισσότερα, γιατί όχι, από κάθε άλλη χρονιά και όπως έχουμε πει και άλλες φορές δεν μετράει τόσο ποσότητα των βιβλίων, όσο ε, η ποιότητα θέλετε, ε, τι ευχαρίστηση και ότι άλλο παίρνουμε από αυτά. Και έτσι θα ε, ξεκινήσουμε και την ε, σημερινή μας ε, εκπομπή. Ε, αυτό το απόγευμα, το μοντό απόγευμα της Κυριακής, έτσι ψηλό βροχο, νομίζω ότι είναι ιδανικός. Θα μου επιτρέψετε καιρός για ε, χαλάρωση, ραδιόφωνο και ιδιόχη, ένα βιβλίο στο πλάι, με πάση περιπτώσει ένα ρόφημα, ζεστό, τσάι, σοκολάτα, καφέ και ή οτιδήποτε από τα άλλα ψήματα συνηθίζεται για να μας κρατήσετε συντροφιά και το εξλήμπηρι θα προσπαθήσει και αυτό από την πλευρά του να, μας, να σας κρατήσει συντροφιά για το επόμενο δύοωρο που ακολουθεί σήμερα έχουμε άλλη μια, Συνέντευξη, συζήτηση ε, περισσότερο και με αφορμή φυσικά το στις Μονάδες, την προηγούμενη Κυριακή στις 3 Ιανουαρίου δηλαδή, ήταν η επέτειο γέννησης του μεγάλου Άγγλου συγγραφέα John Ronald Royal Tolkien, του γνωστού μας Tolkien, J.R.R. Tolkien στην ομογραφία γνωστού από το Hobbit και τον αρχοντά των δαχτυλιδιών και όχι μόνο. Έτσι λοιπόν, 3 Ιανουαρίου την προηγούμενη Κριακή ήταν η επέτειος της γέννησή του το 1892 ε, για την ακρίβεια ε, και σκέφτηκα ε, αυτή η εκπομπή να είναι να έχω πει τόσο πολλά για τα βιβλία ε, ξέρετε την αγάπη μου για τα βιβλία του καθηγητή και για τον ίδιο και σκέφτηκα ότι με αφορμή αυτή η εκπομπή σημαίνει να είναι ένα αφιέρωμα στον μεγάλο Άγγλο ε, συγγραφέα. Βέβαια σε αυτή την ε, εκπομπή δεν μπορούσα να την ε, κάνω μόνος μου το έτσι, και μάλλον θα δικούσα ε, το έργο του καθηγητή αλλά δικούσα και όλους όσα ε, αγαπάν τον καθηγητή με το να κάνω έτσι μόρφω την ε, εκπομπή. Ε, Επομένω βρήκα νομίζω ένα από τα ε, πρόσωπα ε, στο ε, πρόσωπο της κυρίας και της Καραγιώργη που εκπροσώπησε το Σύλλογο. Tolkien, το Πρόνι, ε, και δέχθηκε να συζητήσει μαζί μου και να σημασία να κάνουμε μαζί αυτή την εκπομπή για τον καθηγητή και βρισκαμεί πάρα πολύ με τι προτάσει ε, για τι ε, ε, μουσικέ επιλογέ. Εντάξει, δεν χρειάζεται να σας αφήσω να μαζεύσω, το έχετε καταλάβει όσοι ε, τουλάχιστον παρακολουθείτε την εκπομπή, ότι θα, είναι, θα έχουν όλες ε, σχέση με τα ε, βιβλία του Τόλκιν, τα το πιο γνωστά, το, όπως είπαμε, με το Χόμπιτ και τον άρχοντα των Έτσι Λοιπόν, ε, καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα εξ και ε, πάμε να ακούσουμε το πρώτο από τα σημερινά μα ε, κομμάτια. the elven kings under the sky, seven for the dwarf lords in their halls of stone, nine for mortal men doomed to die, one for the dark lord on his dark throne, in the land of Mordor, where the shadows lie. One ring to rule them all, one ring to find them, one ring to bring them all, and in the darkness bind them, in the land of Mordor, where the shadows lie. τηλείδιο, το δεξτηλείδιο, το ενός δεξτηλείδιο, the one ring through the mall, το για το οποίο έγινε όλος ο άρχοντας των δαχτυλίων, Έτσι και φυσικά τους ακούσαμε, τους ακούσαμε ήταν the Tolkien ensemble, ε, το οποίο σας προτείνω να το αναζητήσετε πολύ εύκολα είτε μέσα από της Wikipedia είτε στο YouTube για να ακούσετε και τη δουλειά τους είναι συγκρότημα από τη Δανία το οποίο ιδρύθηκε το 1995 και ο σκοπός του είναι να προχωρήσει στην πλήρη μουσική ερμηνεία των ποημάτων και των τραγουδιών του Άρχοντα των δαχτυλιδιών και από αυτή τη δουλειά θα έχουμε κάνει σήμερα τις μουσικές μας επιλογές. Ε, πιστεύω ότι αξίζει το κόπο και θα σας αρέσουν πάρα πολύ. Κατά την ταπεινή μου άποψη πιάνουν το κλίμα, αν μην τι άλλο, των ε, βιβλίων του καθηγητή. Ε, και συνέχεια φέρνουμε στον τρόκεν σαν καθηγητή. Θα το πούμε και στη συνέντευξη να μην τα λέμε ε, όλα από τώρα, για να προχωρήσουμε βέβαια στη συνέντευξη, στη συζήτηση πιο σωστά με την ε, Κέντη, με την Κέντη Καραγιώργη, από το Σύλλογο ε, Φίλων Τόλκιν, το Brancing Pony, το γνωστο πανδοχείο από, που εμφανίζεται και στο έργο του καθηγητή, να κλείς περίσω τους ε, ακροατές που ήδη έχουν συνδεθεί, να ξεκινήσω από τον ε, Φίλο και Συμπαραγωγό, τον ε, Κόστα εδώ στο Music Heaven, ε, έχουμε την Τζέννη και τον Κώστα, τακτικούς ακροατές, εδώ μας στέλνουν τους χαιρετισμούς από το Facebook και φυσικά η Ελληνά και η Βελληνά, τακτικές ακροατρίες. Να καλυσπερίσω και όλους όσους μας ακούτε μέσα από το Live 24, έχουμε πει ότι ακούτε είτε μέσα από τις σελίδες του σταθμού είτε από ε, το Live 24 και μπορείτε να επικοινωνείτε είτε από τη σελίδα του player είτε μέσω της σελίδας της εκπομπής στο facebook μπορείτε να μας γράφετε εκεί τα μηνύματά σας και ε, φυσικά μπορείτε να γραφτείτε εύκολα και δωρεάν στο music heaven να έχετε πρόσβαση σε όλο το υλικό του site και να είστε εδώ στο chat του σταθμού και να μιλήσετε real time ζωντανά να το πω έτσι με τον ε, παραγωγό της ε, εκπομπής. Ε, έτσι λοιπόν πάμε να ακούσουμε τι, τα πολύ ενδιαφέροντα που συζητήσαμε σε, για τον Τόλκιν και το έργο του. Φίλες και φίλοι του Radio Music Heaven, ήρθε η ώρα να καλησπερίσουμε την κυρία Κέττη Καραγιώργη, γραμματέα του συλλόγου Φίλων Τόλκιν εδώ στην Ελλάδα που σας έχω πει. γνωστό και με την επωνυμία The Prancing Pony. Κέττη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μιχάλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και εμείς ευχαριστούμε σαν Ex και σαν Radio Music Heaven που δεχθήκατε άμεσα θα έλεγα την πρόσκληση και σε έχουμε εδώ για να μιλήσουμε για τι άλλο, για το αγαπημένο μας θέμα, για τον καθηγητή Tolkien και για τα βιβλία του, για αυτή την τεράστια, θα μου επιτρέψετε αγαπητοί ακροτές να πω, παρακαταθήκη, που άφησε στον, όχι μόνο ε, στους αναγνώστες, αλλά εγώ πιστεύω, και σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Τα λέω καλά και μου. Θαυμάσια και είναι μεγάλη μας χαρά να μιλάμε για αυτό το θέμα. Και ειδικά με ανθρώπους που το γνωρίζουν και το αγαπούν. Όπως ε, είχα πει και νωρίτερα στους ακροατές, την προηγούμενη Κυριακή στις 3 του μηνός ήταν η επέτειος της ε, γέννησης του καθηγητή, του Τόλκιν ε, και εσείς σας σύλλογος είχατε και την αντίστοιχη εκδήλωση. Θα ήθελες να μας πεις ε, δύο λόγια. Ε, Κάθε χρόνο, την ημέρα εκείνη, σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο εμεί εδώ στην Ελλάδα, είναι μία παράδοση που έχει ξεκινήσει φυσικά από τον Αγγλικό Σύλλογο. Mm -hmm. ε, όπου και αν βρισκόμαστε στον κόσμο, στις 9 το βράδυ τοπική ώρα, <σκεφελίσαι> ε, μαζευόμαστε και υψώνουμε ένα ποτήρι, ό,τι πίνουμε, από τσάι, νερό μέχρι mm. κρασάκι ή ό,τι θέλει ο καθής, ε, στην τιμή του μνήμη και στην <σκυφελίσαι> <σκυφελίσαι> <σκυφελίσαι> <σκυφελίσαι> <σκυφελίσαι> <σκυφελίσαι> <σκυφελίσαι> <σκυφελίσαι> <σκυφελ ανάμνηση του καθηγητή, ε, λέγοντας to the professor για τον καθηγητή και εγκλέριο που στη δική του γλώσσα σημαίνει ε, δόξα, τιμή. Έτσι, ναι, μεταξύ δόξας και τιμής η μετάφραση δεν είναι τόσο ακριβώς στα ναι. ελληνικά, θα μας ακριβώς, συγχωρήσουν. Ακριβώ ακριβώς, είναι, ναι την τιμή που αποδίδουμε εμείς σε εκείνον και τη δόξα που έχει για μας. Έτσι. Πάρα Γιατί πάρα ο ίδιος έτσι. ποτέ δεν την ζήτησε και για το, το, τους ακροατές που ίσως α, ενδιαφερθούν για του χρόνου τώρα να πούμε ότι το, το event είναι κανονικά σε μαγαζί στην Αθήνα. Έτσι. Επομένως όσοι μα ακούτε και είστε από Αθήνα για να έχετε το υπόψη σας. Πού έγινε ακριβώ και τι θα πεις τους ακροατές. Ε, φέτο έγινε σε ένα καινούριο ε, μαγαζί, λέγεται Stolitz. Είναι στην ε, ε, περιοχή της ε, Κεσαριανής που μιλά προς την ημιτού σχετικά κεντρικά για όσους είναι στην Αθήνα και ξέρουν. Mm -hmm. ε, δεν γίνεται κάθε χρόνο στο ίδιο μέρος. À. Πάντα προσπαθούμε να βρούμε ένα χώρο ανάλογο πάντα με τις ε, ανάγκες μας. κάποιες ναι, φορές σωστά, είμαστε σωστά. πιο λίγοι, άλλες φορές είμαστε πιο πολλοί. Ε, κάποιοι χώροι που θέλουμε δεν είναι διαθέσιμοι. Ξέρεις πώς συμβαίνει. Ναι, ε. Επειδή συμπίπτει <laughs> με, τις, με την εορταστική περίοδο, είναι, είναι, δεν είναι, είναι πάντα εύκολο. Ε, όχι ήταν ένας πολύ ωραίος, φιλικότατος χώρος ε, Ήρθε, ήρθε ε, πολλοίς ε, κόσμος, καλά να είναι και καινούργοι άνθρωποι που δεν είχαν ξανάρθει Α, και Οι οποίοι μας βρήκαν και μας και το γεγονός, την εκδήλωση Μέσα από την σελίδα μας στο facebook ναι, είναι μπράβο να το πούμε και αυτό στους ακροατές ότι όσους κινήσει το ενδιαφέρον ο σύλλογος και με αυτά που θα ακούσουν σήμερα και από σένα υπάρχει σελίδα και θα είναι εκεί στο... που θα ανεβάσω την ηχογράφηση της εκπομπής θα έχω και τους αντίστοιχους συνδέσμους να μπείτε να δείτε τη σελίδα του σύλλογου στο facebook και... Αν σας αρέσει, γιατί όχι, να γραφτείτε, να γνωρίσετε και τα παιδιά. Εγώ τους έχω γνωρίσει από κοντά στο Φαντάστικον. Θα θυμούνται οι Αγρότες παλιότερη εκπομπή. Και να σας διαβεβαιώσω, αγαπητοί μας Αγρότες, ότι είναι φιλικότατοι άνθρωποι. Έτσι, και όλοι με αγάπη για το φανταστικό, για τα βιβλία. Έτσι, και δεν κάνετε τίποτα και μια γνωριμία. Τα λέω καλακέτη. <laughs> ε, προσπάθουμε στο σύλλογό μας να κρατάμε το πνεύμα της αυθεντικής συντροφιάς με κεφαλαίο όπως τη θέλει ο Tolkien. Έτσι, με fellowship. Έτσι, ναι, ακριβώς, συντροφία. ακριβώς. Ε, Και είναι ε, Έχω Δεν θυμάμαι το έχω αναφέρει πάλι στου ακροατές Και στη ζωή του την πραγματική Ο Τόλκιν ε, ε, ήταν καθηγητής ε, Γλωσσολογίας για όσους δεν το έχουν ε, Δεν το ακούσαν ε, προηγουμένως Στην Οξφόρδη Είχε μια αντίστοιχη ε, συντροφιά θα λέγαμε Που απαρτιζόταν από ανθρώπους Του πνεύματος ε, Οι ήταν τέσσερι εκ των οποίων όλοι γνωστοί, αλλά οι δύο πασίγνωστοι, ο ένας ο Τόλκιν και ο άλλος ο C.S. Lewis, της Νάρνια. Ακριβώς. Της τι, Νάρνια. Ναι, της Νάρνια. Και, ε, και άλλων πολλών, ν, αλλά η Νάρνια... Ναι, η η Νάρνια είναι, το... είναι το εμβληματικό του έργο, θα έλεγα, και πραγματικά, έχουμε, έχω ξαναπεί γιατί η Νάρνια, πραγματικά δεν υπάρχει τουλάχιστον τι προηγούμενε προηγούμενες δεν υπήρχε παιδί στην Αγγλία, στον αγγλόφωνο κόσμο, που να μην είχε διαβάσει τα χρονικά της ε, νάρνια. Εξακολουθεί να είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ανάγνωσμα και όχι μόνο για παιδιά έτσι και πρα, εγώ ε, μεγάλος τη διάβασα το χρονικό της τα χρονικά μάλλον της ε, Νάρια όπως και μεγάλος σε εισαγωγικά ε, διάβασα το, το έργο του Τόλκιν ε, να ρωτήσω τώρα ίσως δεν γίνομαι διάκριτος <laughs> εσύ εσύ και με τον Τόλκιν εγνωρίστηκες σε εισαγωγικά ή μεγάλοι? μεγάλη μεγάλη ε, μεγάλη, ε, αν και θεωρώ ότι ήταν ε, η κατάλληλη στιγμή για να γνωριστώ με τον Τόλκιν mm -hmm. Εγώ δεν θεωρώ ότι ο Τόλκιν και βή ο άρχοντας των δαχτυλιδιών και των σιλμαρίλιων είναι για μικρούς Συμφωνώ και χαίρομαι που το, που το λες κι εσύ Γιατί και εγώ θε, ε, αφού Είχα διαβάσει, ε, τον, ε, ξεκίνησα με το Hobbit ε, Αφού είχα διαβάσει το Hobbit και πέρασα στον Άρχοντα ε, Σκέφτηκα ότι ήμουν τυχερός που ε, Ενώ ήξερα ότι υπήρχε το έργο του Τόλκιν Δεν ασχολήθηκα μικρότερος γιατί θα είχα χάσει σε εισαγωγικά πολλά πράγματα ε, Ναι, δεν είναι το... η απλή περιπέτεια Μπορεί να αναγνωστεί και έτσι Είναι ένα ναι, επίπεδο βιβλίο. Και είναι ένα βιβλίο που δεν διαβάζετε μόνο μία φορά. Ναι. Μέχρι στιγμής του Νάρχοντα δεν έχω διαβάσει τρεις. Λίγες Ναι. Αλλά είναι ιδιαίτερες συνθήκες που δεν μου επιτρέπουν να αφοσιωθώ. Το ξέρω και είμαι από τους ανθρώπους που αγαπούν να διαβάζουν πολλά βιβλία... Αλλά πάντα αφιερώνω ένα κομμάτι του χρόνου μου, για, το, για τον Τόλκιν γενικότερα. Ε, ναι, βέβαια εντάξει δεν πιάνω, εγώ δεν μετράω καθόλου τις φορές που απλά να τρέχω σε σημεία ή σε κεφάλαια ή σε οτιδήποτε στο βιβλιανό. Να το διαβάσω από την πρώτη μέχρι ε, τελευταία. Ε, τελευταία. Πάρα πολύ ωραία. Βλέπετε λοιπόν, αγαπητοί ακροτέ, είμαστε εδώ πέρα όχι μόνο ε, φίλοι του Τόλκεν, αλλά και φίλοι της ανάγνωσης γενικότερα. Ε, και τι μου να πάμε να ακούσουμε όμως το πρώτο μας κομμάτι για σήμερα. Βέβαια. There is Και there they brew a beer so brown, that the man in the moon came down one night to drink his fill. The ostler has a tipsy cat that plays a five-string fiddle and up and down he runs his bow now squeaking high, now purring low now soaring in the middle. The landlord keeps a little dog that's mighty fond of jokes. When there's good cheer among the guests, he cocks an ear at all the jests and laughs until he chokes. They also keep a horned cow as proud as any queen, but music turns ahead head like ale and makes up wave her tufted to tail and dance upon the green. And the store of silver spoons But Sunday there's a special pair And these they polish up with care On Saturday afternoons The man in the moon was drinking deep And the cat began to wail A dish and spoon on the table danced The cow in the garden madly pranced And the little dog chased his tail <laughs> The man in the moon took another <laughs> mug And then rolled beneath his chair. And there he dozed and dreamed of ale, till in the sky the stars were pale, and dawn was in the air. Then the ostler said to his tipsy cat, the white horses of the moon. They neigh and chempt the silver bits But the master's been and drowned his wits And the sun'll be rising soon So the cat on his fiddle played Hey diddle diddle, the jig that would wake the dead He squeaked and soared and quickened the tune While the landlord shook the man in the mood It's after three, he said man slowly up the hill and bundle him into the moon while his horses galloped up in rear and the cow came capering like a deer and a dish ran up with a spoon now quicker the fiddle went eatle dum diddle the dog began to roar the cow and the horses stood on the heads the guests all bounded from their beds and danced upon the floor the thing and upon the fiddle strings broke the cow jumped over the moon and the little dog laughed to see such fun and the saddest dish went off at a run with a silver Sunday spoon The round moon rode behind the hill as the sun raised up her head. She hardly believed her fiery eyes, for though it was day to her surprise, they all went back to bed. Σε συνέχεια, η Μέρια Ολυντή είναι η Tolkien Ensemble. Υπάρχει ένα πανδοχείο, ένα χαρούμενο παλιό πανδοχείο. Και μια και για πανδοχείο, γιατί δρανάτε αγαπητοί ακροτές και από το διαδικτυακό πανδοχείο του Συλλογού ε, Φιλωτών και από το Prancing Pony. Και έχουν ε, τα παιδιά της Λίδος όπως ακούστηκε και ε, στο Facebook. Και ρίξτε μια ματιά, δεν χάνετε τίποτα όπως έχω ξαναπεί. Πάμε να συνεχίσουμε όμω τη συνέντευξή μας. Ελπίζουμε να σας άρεσε αγαπητοί και αυτό το κομμάτι. Και επανερχόμαστε εδώ πέρα στη συζήτηση, στην πολύ όμορφη συζήτηση που έχουμε με τη γραμματέα του Συλλόγου Φίλων Τόλκιν Ελλάδος, την Κυριακέτη Καραγιώργη και την οποία μιλάμε για τον καθηγητή, για το έργο του και φυσικά για το σύλλογο. Να Ξεκινήσουμε λίγο να πούμε κάποια πράγματα για το, για το σύλλογο. Γιατί σύλλογο, σύλλογο λέμε στου και για το σύλλογο λίγα πράγματα τους έχουμε πει μέχρι τώρα. Ο σύλλογος είναι στο 14ο χρόνο του. Mm -hmm. ε, ως επίσημος σύλλογος η παρέα μετράει ένα μενάμιση χρόνο ακόμα περισσότερο. Ε, ξεκίνησε ε, λίγο πριν προβληθούν οι ταινίε. Με τη δημιουργία ενός site και φόρουμ με τα τότε δεδομένα τεχνικά και δυνατότητες που υπήρχαν. Ναι, το φόρουμ. Το Lord of the Rings GR. Έτσι. Τότε. Το παλιό. Το παλιό μα, το οποίο υπάρχει αρχιακά πλέον μόνο. Όπου μέσω του φόρουμ ήρθαμε σε επαφή όλοι όσοι είχαμε ενδιαφέρον. Γνωριστήκαμε εικονικά. Και μετά από λίγο καιρό γνωριστήκαμε και ε, διαθρώσεις. Ναι. Ε, ένα έχω να πω ότι το αντικείμενο από μόνο του, το θέμα αυτού του βιβλίου, αυτού, αυτού του έργου, αυτού του mm -hmm. ανθρώπου, συγκεντρώνει πάρα πολύ καλό κόσμο. Mm -hmm. ε, δεν γίνονται... Όχι, Διακρίσεις δεν υπάρχει καμ, καμία επιλογή των ανθρώπων που είναι στο σύλλογο παρά απα, η, αυτή που γίνεται αυτόματα, από μόνη της. Mm -hmm. Οι άνθρωποι που αγαπούν αυτό το έργο έχουν κάποιες βασικές αρχές και ποιότητα που φαίνεται και από την αρχή αλλά και σε βάθος χρόνου. Απόδειξη ότι τα περισσότερα από τα αρχικά μέλη εξακολουθούν και είναι στο Σύλλογο ενεργά και με την ίδια διάθεση που είχαν τότε. Παράβο, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ σπουδαίο γιατί εκείνο που γίνεται συνήθως, δυστυχώς, στους Σύλλογους είναι μόλις διευρυνθεί λίγο ο Σύλλογος η πρώτη ιδρυτική, να το πω έτσι, η παρέα αρχίζουν λίγο διαφωνίες, λίγο αυτό, απομακρύνονται ότι είσαστε ακόμα οι πρώτοι άνθρωποι που ίδρυσαν το Σύλλογο. Λέει, λέει πολλά πιστέψτε με αγαπητοί ακροατές επειδή είχα ασχοληθεί στο παρελθόν αρκετά με Συλλόγους είναι, είναι από μόνο του κατόρθωμα να το πω έτσι. Ε, ειλικρινά μόνο αντικειμενικοί λόγοι ήταν αυτοί που έκαναν κάποια μέλη να απομακρυνθούν ε, όπως ε... το να φύγουν στο εξωτερικό η, η καθημερινότητά τους να γίνει τόσο έντονοι που πλέον να μην μπορούν να διαθέσουν μέσα ναι, τον ναι, ελάχιστο χρόνο. Να συμμετέχουν ενεργα, ναι. Αυτό είναι γεγονός. Δεν σημαίνει ότι δεν είναι ακόμα φίλοι Ακ, πολλοί α, από αυτούς. Ακριβώς. Απλά δεν είναι έτσι. πλέον ενεργά, μέλη. Έτσι, έτσι και δείχνει ακριβώς αυτό που, που είπες δείχνει μια ποιότητα ανθρώπου δηλαδή για να θελήσεις να εμβαθύνεις κατά κάποιο τρόπο και να το, να το, να το, να το ψάξεις ε, περισσότερο για το, για το έργο του Tolkien πρέπει να, πρέπει να έχεις κάτι μέσα σου να το πω έτσι Ναι, θέλει ε, ένα βάθος σκέψης και κάποιες συγκεκριμένες αρχές στη ζωή του κάθε ανθρώπου Ακριβώς. Και εκτός αυτού ο σύλλογος είναι και αρκετά δραστήριος, θα, θα έλεγα βλέπω και στο, στο Facebook. Ε, συνέχεια ε, ε, όλο και με κάτι ασχολούνται τα μέλη με σχετικέ, σχετικό με τον Τόλκιν, αλλά και σε ό,τι εκδήλωση έχει γίνει νομίζω έχετε δώσει δυναμικό παρόν. Ε, ε, ε, ε, και στο Από φαντά. την αρχή σκοπός μας mm -hmm. ήταν... Να έχουμε τουλάχιστον μία συγκέντρωση κάθε μήνα το καλύτερο. μέλλον. Και μέχρι τώρα έχουμε καταφέρει να το τήρησουμε με εξαίρεση ίσως τον Αύγουστο. Ε, εντάξει. Είναι και ένας μήνας διακοπών και στην Ελλάδα είμαστε. Ναι. Ε, Α να πούμε. τον Αύγουστο θα ήταν ευκαιρία να, να κάνετε κανένα, πώς να το πω, καμία εξόρμηση στην επαρχία. Να, να νιώσουμε κάνουμε, και εμεί λίγο. Κάνουμε, κάνουμε συνήθως τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου. Έτσι κλείνουμε. Το, τις δραστηριότητες πριν από το καλοκαίρι και ξαναρχίζουμε το Σεπτέμβρη. Πάρα Πάντα πολύ... κλείνουμε με μια εκδρομή. Α, πάρα πολύ ωραία. Ναι. Έτσι. Ε, mm -hmm. Και κοιτάμε έτσι να πηγαίνουμε συνήθως σε κάποια τοποθεσία που να ε, έχει και λίγο σχέση να είναι λίγο ορεινή, να έχει λίγο πράσινο, να έχει μια λίμνη, να έχει Κάτι που να μας θυμίζει λίγο το, το κλίμα. Το... Κάτι, κάτι από, σε... τα βιβ... από τα βιβλία, ναι. Τζόλκι, ναι, κάπως έτσι, λίγο δάσος, λίγο κάτι. Ναι, ναι, γιατί... Να είναι κάπως διαφορετικό από τη δική μας καθημερινότητα. <laughs> Ακριβώς, να, να μεταφερθούμε λίγο σε ένα κόσμο όσο τη δυνατόν πιο παραπλήσιο με τον κόσμο... Ε, του καθηγητή ε, να ρωτήσω λίγο τώρα ε, και για, αφού είπαμε όλα τώρα να ρωτήσω λίγο για το διαδικαστικό αν κάποιος ακροατή μα που μας ακούει τώρα ενδιαφερθεί ε, να γίνει μέλος στο, στο σύλλογο ποια είναι η διαδικασία πώς, τι θα του λέγατε να κάνει να, πω, ε, να ξεχωρίσουμε λίγο το σύλλογο από τη σελίδα στο facebook στη σελίδα στο facebook mm -hmm. είναι πάρα πολύ απλό αρκεί κανείς να κάνει την αίτηση Συνήθως παίρνει ένα τυπικό ερώτημα εκ μέρους των διαχειριστών ποια είναι η σχέση του με τον Τόλκιν αν μας απαντήσει έστω απλά έχω διαβάσει τα βιβλία ή ακόμα και έχω μόνο δει τι ταινίε. αρκεί mm. για μας αυτό να δείξει ότι υπάρχει κάποια σχέση με το έργο του Τόλκιν. Ε, οπότε άμεσα προστίθεται έτσι, στη σελίδα απόδειξη ότι έχουμε γύρω στα 2700 μέλη mm. ήδη στη σελίδα αυτή. Uh, στο σύλλογο δεν είναι εξίσου απλό, απλά προτιμάμε να γνωριζόμαστε πρώτα. Μάλιστα. Όχι μόνο για να γνωρίζουμε εμείς αυτόν που θέλει να έρθει στο σύλλογο, αλλά κυρίως εκείνος να γνωρίζει mm -hmm. εμάς. Έτσι. Ε, με τα χρόνια ε, mm -hmm. υπάρχει mm -hmm. δέσιμο, υπάρχουν φιλίες, ε, ίσως κάποιους ανθρώπους... Αυτό είναι να, λίγο να του τρομάξει, να του ξενήσει, να μην θέλουν. Αν και είμαστε ιδιαίτερα ανοιχτοί και καλωσορίζουμε με μεγάλη αγάπη όποιον θέλει να μπει στο Σύλλογο. Ε, απόδειξη ότι τα τελευταία τρία χρόνια ναι. έχουμε πάρα πολλά καινούρια μέλη. Αυτή τη στιγμή ο Σύλλογος έχει το μεγαλύτερο αριθμό μελών που είχε ποτέ. 85. Μάλιστα. Και, και από ό,τι είπες και εσύ προηγουμένω είστε 85 και είστε... Ενεργεί σχεδόν και 85% από ό,τι έχω καταλάβει. Ε, το, το 80% σίγουρα. Έτσι, έτσι. Ναι. Ε, γιατί έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό που είναι σκορπισμένοι... ...ανα την Ευρώπη αυτή τη στιγμή... <laughs> ...λόγω εργασία σπουδών κτλ. Ναι, ε, έχουμε φίλους μέλη που είναι εκτός Αθηνών. Δυστυχώς ο Σύλλογος όπως και όλα τα άλλα στην Ελλάδα... ...είναι αθηνοκεντρικά... Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Κάπου, κάπου θα έπρεπε να έχει έδρα, αν δεν ήταν η Αθήνα. Ναι. Ήταν... Έχουμε <laughs> όμως και, α το πούμε, smile, έτσι. Ναι. <laughs> στην Θεσσαλονίκη, στην ε. Κόρινθο. Ωραία. Και έχουμε και φίλους και από άλλα σημεία της Ελλάδας. Απλά είναι, ειδικά για τους Κορίνθιους, είναι το πιο εύκολο, γιατί είναι κοντά και μπορούν να έρχονται άνετα, έστω και ημερίσια στις εκπαιδόντες. ναι, ε, ναι ε, Για τους άλλους είναι λίγο πιο δύσκολο. Mm. Πρέπει να κάνουμε και. Να κάνουμε... μπήκα και εγώ στο κλιματοσυλλόγο. Ένα, ναι, <laughs> ένα δυτική Ελλάδο, γιατί όχι. Έτσι, έτσι, και αυτό και διαδικτυακά meetups. Καμιά φορά δηλαδή βοηθάει πώ είμαστε τώρα στο Skype ή με μια αντίστοιχη πλατφόρμα, μια ε, έτσι, ομαδική ε, βιντεοκλήση από ένα μαγαζί μια εκδήλωση. σω θα βοηθούσε αυτό και κάποια μέλη. Mm, πολύ ευχαρίστω. Εμεί μία φορά το μήνα μαζευόμαστε. Συνήθως σε κάποιο ήσυχο καφέ, ε, διαβάζουμε, μιλάμε, αναπτύσσουμε θέματα, πάντα σχετικά με τον Τόλκιν ε, και κατ' επέκταση με το, το άμεσο έτσι, αποτέλεσμα του εργων του Tolkien που είναι όλη αυτή η ανάπτυξη της επικής φαντασίας. Ε, έτσι. Προσπαθούμε να είμαστε σε επαφή με όλες τις εξελίξεις, με τα, όλες τις μορφές τις τέχνης που ξεπίδησαν από αυτό, με την εικονογράφηση, με τη μουσική, με τις ταινίε. Ναι, ναι. ε, είναι και αυτά απόρια του έργου του Τόλκιν. Και ο ίδιος είχε πει ότι ε, θα ήθελα κάποτε να δω κάποιον να μεταφράζει το έργο μου σε μια άλλη τέχνη. Ήταν κάτι που του άρεσε. Λοιπόν, Βέβαια, αν θα το ενέκρινε ή όχι στο τέλος, δεν μπορώ να το πω. Όχι, αλλά... Ο γιο του όχι. Εκείνο ο ίδιος δεν ξέρω, ναι. ε, αλλά ε, ήθελε. Ναι. ήθελε να μπορεί να, η ιδέα του να εκφραστεί και σε άλλες μορφές. Ο ίδιος είχε προσπαθήσει λίγο με τα σκίτσα... Πράγματι. είναι συμπαθέστατα τα σκίτσα του είναι πολύ καλύτερος ο ποιητή, τα ποιηματάκια του είναι ναι, ποιηματάκια. Ε, αυτό θα <laughs> ε, αλλά μια και το έθιξες στο θέμα νομίζω να κάνουμε εδώ ένα διάλειμμα για το επόμενο κομμάτι και να συνεχίσουμε τη συζήτηση αμέσως μετά Μάλιστα I've walked the feet of men Few mortal eyes Have seen the light That lies Ever long and bright Galilee in your white hand Unmarred and stained is leaf and land In dui, mordine, in glory More fair than thought. Ensemble, όπως έχουμε πει όλα τα τραγούδια, σχεδόν τα τραγούδια σήμερα. Αυτό το τραγούδι, το «Gun of Song of Lorien», τραγούδι της uh, Lorien, πολύ ατομοσφαιρικό, νομίζω θα συμφωνήσετε μαζί μου και όπως είπαμε μπορείτε να τα αναζητήσετε, προτείνω να αναζητήσετε τους «Stolkin Ensemble» και το έργο τους, γιατί όπως uh, uh, ακούτε, <laughs> έτσι, uh, θεωρώ ότι αξίζει τον uh, κόπο. Για να επιστρέψουμε όμως τη συζήτησή μας. Και μετά από αυτό το κομμάτι αγαπητοί ακροατές επιστρέφουμε εδώ με την κέτι που μας είπε ε, και το σύλλογο των φίλων του Τόλκιν και αρχίσαμε να πιάσουμε λίγο μια συζήτηση για τον Τόλκιν πέρα από το γνωστό του έργο κάτι ξεκινήσαμε να λέμε για σκίτσα και για ποίηματα. Ε, για τα σκίτσα του από ό,τι κατάλαβα και εγώ αυτά που έχω δει δεν μπορώ να πω ότι... Ε, είναι... Είναι, είναι περισσότερο γραμμικά, ναι. ε, αλλά το, το δίνουν κον... όμως απόλυτα την αίσθηση ε, αυτό του χώρου που θέλει να αποδώσει. Ε, Απλώ δεν ήξερε όπως... Κι εγώ, ίσω, α πούμε, και εσύ δεν ξέρω για σχέση με τη ζωή. Κα, καμία σχέση, όχι. Καμία, και εγώ. <laughs> δηλαδή, εντάξει, μπορώ να τραβήξω δύο γραμμέ για να δείξω σε κάποιον άλλο τι θέλω να πω, να του δώσω την ιδέα. Yeah. Ε, βέβαια, ίσω εδώ δικούμε και λίγο, γιατί οι περισσότεροι νομίζω πρέπει να έχουμε μεγαλώσει εισαγωγικά πάλι με τα υπέροχα σκέτσα του Άλαντ Λί, έτσι. Επομένως... <laughs> <laughs> Μάσια, θαυμάσια, και είχα ιδιαίτερα στις πρώτες ταινίες ε, που ήταν ο Άλλαν Λί και ο Τζον Χάου που yeah. είχαν δώσει την, την οπτική, την αίσθηση. Ακριβώς. Και η το του Άλλαν Λίνου θα βλέπεις μετά στην ταινία και να λες, α, αυτό το, το έχω δει και στο, σε Σκίτσο και δεν yeah. ήταν, ήταν η αίσθηση. Ναι. Και να μην ξεχνάμε και τον Τεν Νάσμεθο ο οποίος δεν yeah. ήταν με, στο σύμβουλο της ταινία έχει όμως ικανογραφήσει το Σιλμαρίλιον. Ακριβώς, ακριβώς. Και το, το σημαντική Μαγί... λύρι. Έγινε <συγνώ> και το <σαρδάμ> ραδιόφωνο είμαστε <συγνώ> Οι ακροτέ τα έχουν συνηθίσει. <συγνώ> ε, άλλο τεράστιο έργο και εκεί πέρα, <συγνώ> αλλά να μην ξεφυγούμε από τη καρμιά και συζητάμε για τη μουσική. Ε, πάμε λίγο στα ποίηματα γιατί ο περισσότερο κόσμο ε, δεν γνωρίζει ότι ο Τόλκιν είχε και άλλε καλλιτεχνικέ να το πω έτσι αναζητήσει. Του άρεσε να εκφράζεται με την ποιήση. Ε, και ε, του άρεσε πάρα πολύ η, η βόρεια αρχαϊκή μορφή της ποιήσης, το, το, το νορδικό μέτρο. Έτσι. Ε, απόδειξη ότι ε, τώρα, μετά θάνατον δυστυχώς, γιατί τώρα να ανακαλύπτονται όλα τα έργα του, εξεδώσει το... Ε, πείμα που είχε γράψει ε, Ζίγουρτ και Κουντρούν ναι. το οποίο ε, είναι ουσιαστικά μια πιο ολοκληρωμένη εκδοχή του νορδικού έπους από τις Έδες mm -hmm. ε, επειδή ε, αυτό στην αρχή ήταν μόνο προφορικό και όταν κατεγράφει μετά από τους χριστιανούς μοναχούς πολλούς αιώνε αργότερα ε, καταγράφηκε αποσπασματικά και καταγράφηκε και με διάφορες προσθήκες που δεν είχαν έτσι ναι. χώρο μέσα σε αυτό το έργο. Ναι, μην και... Ως α... καθηγητής, πλέον ω ακαδημαϊκός, ειδικευμένο στις αρχαίες βόρειες γλώσσες, ε, ήθελε να δώσει μια καθαρότερη μορφή. Πήρε λοιπόν ε, όλες τις πληροφορίες σε ακαδημαϊκό επίπεδο και έγραψε με το αρχαϊκό μέτρο όλο το ποίημα από την αρχή. Έτσι. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, το οποίο στα ελληνικά ε, έχει κυκλοφορήσει σε μια εξαιρετική ε, έκδοση, όπου στη μία πλευρά της σελίδας είναι το πρωτότυπο κείμενο, Α, στο άλλο είναι η έτσι. μετάφραση, ε, η οποία είναι θαυμάσια. Και χαίρομαι που φύγει έτσι και αυτή την ποιότητα της έκδοσης γιατί πραγματικά ε, πρέπει να έχεις και το ειδικά όταν συζητάμε για πίεση και τέτοιου είδους πήγηση, έτσι πρέπει να έχει ο αναγνώστης πρόσβαση και στο πρωτότυπο κείμενο ναι, ε, Γιατί είναι πάρα πολύ έντονη η διαφορά ανάμεσα στις δύο γλώσσες και γίνεται ξεκάθαρο από την αρχή πώς τα ίδια πράγματα σε μία βόρεια γερμανιστική διάλεκτο ε, εκφράζονται με ελάχιστες λέξεις και με πολύ μικρό μέτρο, ενώ στην Ελλάδα θες το 15 σύλλαβο για να το αποδώσει. Ναι, πράγματι. Γι' αυτό άλλο βρίσκεται αναπτύχθηκε και το 15 δεκαπεντασύλλαβο και ε, εντάξει λίγο άσχετο βέβαια αλλά ε, φαντάσου όμως και το άλλο που έχω διαπιστώσει γι' αυτό στέκομαι ιδιαίτερα στο θέμα της, του πρωτότυπου και της μετάφρασης ε, θα ταλαιπωρηθεί πως θέλει να βρει την Ουδύσσια ή την Ηλιάδα ταυτόχρονα αρχαίο κείμενο και Για μετά. Εσύ. Και σύγχρονο θα παιδευτεί πάρα πολύ, είναι, είναι μετρημένη στα δάχτυλα του ενό χεριού. Ναι, ναι, ναι. Όχι, γι' αυτό το, το, το τονίζω και το λέω, είναι μια πάρα, πάρα πολύ καλή έκδοση. Ε, και το ίδιο ισχύει και για τον το Beowulf, το οποίο το, ακόμα δεν έχει απορρίσει δυστυχώς σε ελληνικά. Μην ξεχάμε τον Beowulf, γιατί είναι και αυτό ένα, α, θα έλεγαμε ένα έπο από μόνο του... Το οποίο, στο οποίο μπορεί να διακρίνει κάποιος και κάποια μοτίβα, να το πω. Ε, το οποίο θα τα συναντήσουμε και στα βιβλία του Τόλκιν. Το Βέβαια, από το Μπέουλφ και από την φινλανδική καλέβανα. Mm -hmm. αυτά τα δύο, έτσι, πέραν της λατρείας του, της δεδηλωμένη για τον Όμηρο, γιατί το έχει πει και το έχει γράψει και στις επιστολές του και παντού ότι... Η πρώτη του απόλαυση από κάποια λογοτεχνική έκφραση ήταν από τον Όμηρο. Ε, ε, του, του, του άρεσε φαντάζομαι. Ναι, του άρεσε πάρα πάρα πολύ. Ε. Όπως και του άρεσε πολύ και ο ήχος της ελληνικής γλώσσας. Γιατί ο Τόλκιν αγαπούσε ή όχι μία γλώσσα βάσει του ήχου της καθαρά. Mm -hmm. Ήταν mm -hmm. πολύ... Ε, είχε μουσικό αυτή, ας το πούμε έτσι, στο θέμα των γλωσσών. Έτσι. Γι' αυτό, επειδή δεν τον ικανοποιούσαν, έφτιαξε τις δικές του. Mm, ε, ε, Ακριβώ το επόμενο <laughs> θέμα που θέλω να, να θείξω. <laughs> Επομένως, ε, ε, ε, αν είναι να πιάσουμε αυτό το θέμα, πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι ακόμα και να το αναπτύξουμε μετά. Εντάξει. Gilgalad was an elven king. was long his lance was keen His shining helm afar was seen The countless stars of heaven's field were mirrored in his silver shield But long ago Go, he rode away. Ensemble, τραγούδια ε, που έχουν μελοποιηθεί, έχουν αποδοθεί από το Δανέζικο σε συγκρότημα από το έργο του J.R και είμαστε είστε, ακούτε εδώ την, στο Radio Music Heaven την εκπομπή Libris Σήμερα έχουμε συζήτηση για τον Tolkien για τον οποίο έχουμε πει πάρα πολλές φορές στη συζήτηση αυτή μαζί μας από το Σύλλογο Φιλών Tolkien, το Brancing Pony και την Καραγιώργη και οι γραμματές του Συλλόγου. Πάμε να συνεχίσουμε. Και επιστρέφουμε εδώ πέρα με την γραμματέα του Συλλόγου Φίλων Τόλκιν, την κυρία Κετικαραγιώργη. Σας έχουμε ήδη πει για τον Σύλλογο. Συζητάμε εδώ για το έργο του καθηγητή του Τόλκιν και θα πιάσουμε τώρα ένα μεγάλο θέμα εξάντλητο θα έλεγα τη σχέση του Τόλκιν με τις γλώσσες. Ε, ο Τόλκιν από μικρό παιδί... Ε, είχε αυτή την, την έντονη πνευματική έτσι, εργασία πάνω στις γλώσσες. Με τον αδελφό του όταν ήταν μικρά παιδιά ε, είχαν φτιάξει μια μυστική γλώσσα για να συνεννοιούνται μεταξύ τους όταν παίζανε χωρίς να τους καταλαβαίνουν οι μεγάλοι από πολύ μικρό παιδί, πριν ακόμα μορφωθεί και γίνει ο φιλόλογος και ο γλωσσολόγο, ο μεγάλος καθηγητής που έγινε αργότερα Έτσι. είχε τάση, ήταν το ταλέντο του, ήταν, ήταν mm -hmm. η προδιάθεσή του, στη γλώσσα Μην ξεχνάμε ότι και κατά τη διάρκεια που υπηρέτησε στον Βρετανικό στρατό στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο είχε αναπτύξει κώδικα για να μπορεί να ελληλογραφεί χωρίς λογοκρίση τη σύζυγό του που ήταν Έτσι. πίσω βεβαίω, και αυτό Γενικότερα είχε μεγάλη, μεγάλη κλίση, μεγάλο ταλέντο σε αυτό. Έτσι. Και γι' αυτό άλλωστε και η επαγγελματική του σταδιοδρομία ήταν στι γλώσσε. Όπω ε, σα έχω πει πολλέ φορέ, αγαπητοί ακροτέ, ήταν καθηγητή του Πανεπιστήμιο τη Οξφόρδη. Καθηγητή τη ε, γλωσσολογία και συγκεκριμένα ε, τη ε, γλωσσολογία, θα λέγαμε τη αγγλ... αγγλική γλωσσολογία. Αγγλοσαξονική. Αγγλοσαξονική, ε, σωστά. Είχε δύο έδρε. Ήταν ο μοναδικό καθηγητή που είχε ταυτόχρονα. Στην Οξφόρδη δύο έδρες, φιλολογία και γλωσσολογία. Ο καταγγυλότερος άνθρωπος θα λέγαμε. <laughs> λοιπόν. Ο οποίος βέβαια πολλές φορές ντυνόταν βίκινγκ για να κάνει το μάθημα στους μαθητές του. Τους απήγγειλε ποίηματα <laughs> για να τους το ενδιαφέρον. Και αυτά, αγαπητοί ακροατέ, συζητάμε. Ε, μπορεί τώρα να μα φαίνονται ε, που έχουμε όλα τα διαδραστικά μέσα που είναι πιο χαλαρέ σχέσει φοιτητών καθηγητών. Αυτά, φανταστείτε, που γίνανε τη δεκαετία του 30 και του 40, Έτσι. Σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Ακριβώς. Και ε, εν τω μεταξύ είμαστε, θα έλεγα ότι είμαστε τυχεροί γιατί μια κύπα για, για πόλεμο ε, στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο υπηρέτησε ο Τόλκιν ε, παραλίγο ήταν σε, μία από τις σε ένα από τα δυσκολότερα μέτωπα και ευτυχώς ε, δεν τον θρυνήσαμε και αυτόν όπως εκατοντάδες, μάλλον χιλιάδες άλλοι συμπολεμιστές του ε, ήταν ε, ίσως από τις λίγες φορές που μία ασθένεια γλίτωσε κάποιον από το θάνατο mm. γιατί έπαθε τον πυρετό των χαρακωμάτων, yeah. που ήταν μία πάρα πολύ βαριά μορφή πνευμονίας yeah. Πολύ, yeah. πάρα πολύ δύσκολη και μετά τότε μέσα να... Ναι, yeah, γιατί... yeah, δεν υπήρχαν, δεν υπήρχαν yeah, αγραπητικά, yeah, αγραπητικά yeah, δεν υπήρχε yeah, τίποτα, έτσι. Είχα, <είχα> εξηγήσει στου Πέρυσι, το, στην επέτειο από τα 100 χρόνια από την κήρυξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, είχα κάνει μια εκπομπή αφιέρωμα στον Πρώτο Παγκόσμιο και είχαμε πει πολλά για τις συνθήκες που είπε στο μέτωπο. Ε, ναι, και ήταν και στο μεγαλύτερο σφαγείο, έτσι, στη Σαχαρακόμετα. Στο σώμα, του σώμα. Έτσι. Ακριβώς. Και αυτή η ασθένεια τον γλίτωσε γιατί κάποια στιγμή... Δεν μπορούσε άλλο να ε, σταθεί εκεί και ε, να κάνει το καθήκον του και τον ναι. έστειλαν στα μετώπιστε πίσω στην Αγγλία. Όπου ε, ναι. συνέχισε να υπηρετεί μέχρι και αρκετά χρόνια μετά τη λήξη του, του πολέμου. Ναι. Ναι. Ναι, γιατί φαντάζομαι και ω ε, ε, ε, ειδικευμένος στις γλώσσες τη γλωσσολογία Σίγουρα θα είχε και επιτελική εργασία να προσφέρει Ναι, ακριβώς, αλλά και γενικότερα δεν τους απειλάσαν άμεσα τα αντίληξη του πολέμου ε, ε, Τους στρατευμένους τους κρατούσαν για κάποιο διάστημα Μέχρι mm. να ολοκληρώσουν ό,τι έπρεπε να κάνουν Έτσι και εκείνο για το οποίο πάρα πολύ κόσμος ε, ε, ε, ε, ακούει, εντυπωσιάζεται όταν μιλάμε για τον Τόλκιν και για το έργο του είναι ότι ε, δεν ξέρω αν είναι σωστός όρο όρος, εφήβρε, ε, ανέπτυξε ίσως, ε ε, δικές του γλώσσες όταν δεν έβρισκε αυτό που ήθελε, όταν μπορούσε να, να εκφράσει αυτό που ήθελε όπως το ήθελε θα Πες κάποια πράγματα για τις γλώσσες, για τις διάσημες, πλέον φαντάζομαι, γλώσσες του Τόλκιν. Ε, οι γλώσσες τις ε, της άρχισε να τις φτιάχνει για τη δική του ευχαρίστηση καθαρά. Αργότερα όμως, είπε, σκέφτηκε ότι δεν μπορεί να υφίσταται μία γλώσσα mm -hmm. χωρίς να υπάρχει πάνω σε αυτή τη γλώσσα πολιτισμός και ιστορία. Και έτσι δημιούργησε τις φυλές του. Πρώτα ήταν οι γλώσσες και για τις γλώσσες έγιναν οι φυλέ. Δεν Έχει. έγιναν πρώτα οι φυλέ και πάνω τους προσαρμόστηκαν οι γλώσσες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό αγαπητοί Κροατές γιατί ε, δείχνει και αυτό που είπε προηγουμένως η Κέτη, ότι ε, πόσο είχε τον ήχο της γλώσσας και πόσο με βάση το, το, τη γλώσσα δημιούργησε την εικόνα. Με βάση τον ήχο δημιούργησε μετά την εικόνα. Δεν ξέρω να το αποδίδω τώρα σωστά και έτοιμο, αλλά... Ναι, ε, ακριβώς αυτό είναι. Είχε φτιάξει κάποιες γλώσσες, ειδικότερα την κουένια, που είναι η πιο γνωστή του. Είναι η υψηλή εξωτική, γιατί υπάρχει και η ας πούμε, καθομιλουμένη εξωτική, η σύνταρη, αυτή που ακούμε στι ταινίε. Ναι. Ε, η κουένια είναι βασισμένη στα αρχαία φινλανδικά. Mm -hmm, mm -hmm. Ε, αντίθετα, η σύνταρι είναι στα ουαλικά. Ναι. Τα οποία σε αντίθεση από τα Ιρλανδικά του άρεσαν πάρα πολύ. Ενώ τα Ιρλανδικά δεν του άρεσαν καθόλου. Mm -hmm. ε, και σκέφτηκε ότι αντίστοιχα πρέπει να υπάρχουν αυτές οι δύο γλώσσες να είναι για τα... Τα πιο ανώτερα όντα του, που είναι τα ξωτικά. Οι πιο αγαπημένοι του, το πω έτσι. Όχι υποχρεωτικά. Ναι, Εκείνο ε... έλεγε: Εγώ είμαι χόμπιτ. Ναι, ό, όχι με, με, με την έννοια με του. Ε, πώς να το πω, <laughs> αυτέ που θαύμαζε. Έτσι, α, αυτός, α, έτσι, έτσι, τα, ναι. τα ξωτικά του Τόλκιν είναι αυτό που κατά τη γνώμη του θα έπρεπε να είναι οι άνθρωποι. Ένα υψηλό ιδανικό. Ακριβώ. Ε, άνθρωποι με την ελληνική έννοια του όρου. Α, το, το, το είπες πάρα πολύ ωραία τώρα. Λοιπόν, και γι' αυτό, επειδή όμως και στα ξωτικά του υπήρχαν τα παλαιότερα εξωτικά τα οποία είχαν ζήσει και κοντά στις δυνάμεις και τα πνεύματα και ήταν πιο τελειοποιημένα ας το πούμε έτσι. Θα μιλούσαν μια ανώτερη γλώσσα. Τα άλλα τα πιο απλά, ξωτικά, τα ξωτικά του δάσου, τα ξωτικά που ήταν μόνο στη Μέση Γη, που δεν είχαν πάει mm. στην Ιερή Δύση, ε, θα έπρεπε να μιλάνε μια πιο απλουστευμένη εκδοχή της γλώσσας. Έτσι. Και φανταστείτε, Και... Σε, σε δύο κομψά. Σου ε, ιδιό ε, κατηγορή ναι, ναι. γλώσσα και φανταστείτε αγαπητοί ακροατέ, ε, το βάθος της ε, σκέψης και την αγάπη, να το πω έτσι, ε, πο, ε, την αφοσίωση που είχε στους κόσμους και στις γλώσσες του ε, ο Τόλκιν, που σκέφτηκε και, και, και τέτοιες ε, λεπτομέρειες. Γιατί αυτό τώρα ε, έχοντας διαβάσει αρκετή φαντασία, αρκετή τα διηγήματα, τις στορήματα, του φανταστικού. Ε, εκείνο που διαφοροποιεί σχεδόν πάντα ε, τον Tolkien, είναι μια προσοχή στη λεπτομέρεια ε, την οποία πολύ δύσκολα θα τη βρεις άλλου συγγραφείς. Δεν ξέρω και αν συμφωνείς που είσαι και πιο διαβασμένη ε, θεωρώ. Όχι υπάρχουν συγγραφείς σαφώς και όχι μόνο μεταγενέστερη του Τόλκιν και κάποιοι προγενέστερη γιατί και αυτός έχει διαβάσει και άλλους έτσι, πριν από αυτά που έγραψε. Απλά, του Τόλκιν ήταν έργο ζωής. Ξεκίνησε από παιδάκι και το τελειοποιούσε μέχρι το θάνατό του. Ναι. Ε, Γι' αυτό άλλωστε έτσι... μάλλον, ένας από τους λόγους του ναι, το ναι. Συμπαρίλιον δεν εκδόθηκε όσο ζούσε ο Τόλκιν. Ήταν και αυτός το ότι συνέχισε να το βελτιώνει κατά τη γνώμη του. Ναι, προ... Βέβαια ήταν και πολύ πολύ πλοκο για τους εκδότες της εποχής εκείνης και το ε... απέστηκα. <χαι> Πράγματι. Ο ίδιος όμως συνέχισε μέχρι το τέλος. Αν κάποιος θελήσει να μελετήσει πραγματικά το έργο, τον τρόπο της δουλειάς mm. και της συγγραφής του Τόλκιν και διαβάσει το 12ο το History of Middle Earth. Mm -hmm. θα δει άπειρες εκδοχές γεγονότων που διαβάζοντάς το τελειωμένο ας πούμε άρχοντα των δαχτυλιδιών τα έχει ως δεδομένα. Ναι και μπράβο είναι ένα τεράστιο έργο βέβαια αυτό δεν είναι για τον μέσο αναγνώστη να, ε, να και πούμε. Και δεν υπάρχει στα ελληνικά. Ναι. Και, ναι, και δεν ξέρω και αν θα τολμούσε κανένας εκδοτικός είκος να το mm. μεταφράσει ή να το, και να το εκδώσει τη συνέχεια. Αλλά, με πάση περιπτώσει, είναι, δείχνει το βάθος του, του έργου. Δείχνει, ε, δείχνει, πώς να το πω, έναν άνθρωπο ο οποίος είχε ξεφύγει από την ε, απλή λόγο πλασία, ε, είχε περάσει σε αυτό που θα τολμούσα εγώ να πω μυθοπλασία ε, να μην το πω κοσμογωνία, έτσι και το τραβήξω πολύ, αλλά είχε φύγει από την απλή, από την απλή διήγηση. Είχε φτιάξει ένα, είχε φτιάξει, εγώ πιστεύω τουλάχιστον με το φτωχό μου το μυαλό, ότι είχε στο μυαλό του, ε, τον είχε τον κόσμο, τον έβλεπε, τον ζούσε καθημερινά και αυτά που έγραψε ήταν απλώς κάποιες ε, σκηνές, κάποιες ιστορίες από τον κόσμο. Αυτές που βρήκε στο κόκκινο βιβλίο του Westmarch; <laughs> Ακριβώς. <Δεν τέφρασε. laughs> Ακριβώ Εδώ υπάρχει η, η απάντηση από τον Από τον <laughs> ίδιο τον Τόλκιν. <Tolkien. laughs> <laughs> <laughs> ο ο καιμός του Τόλκιν ήταν ότι η Αγγλία ε, δεν είχε δική της μυθολογία. Γιατί πολλοί αντικρούν και λένε «Μα ο αρθουριανός μύθος, ο αρθουριαρός μύθος ε, είναι... Πολύ μεταγενέστερο ναι, είναι... και δεν είναι. Έχει ξεκινήσει από κάποια ποίηματα μετά την ε, κατάκτηση των Νορμανδών. Ε, για τον Τόλκεν η ιστορία της Αγγλίας τελειώνει με την, ε, το 166 με την. Το ε, βολή, ακριβώς, με την επικράτηση των Νορμανδών. Από εκεί και πέρα δεν θεωρεί ότι συνεχίζει η Αγγλία ω Αγγλία. Ναι. Αλλάζει και ενσωματώνεται το νορμανδικό στοιχείο μετά, μου. Ναι. Το οποίο δεν του ήταν ιδιαίτερα συμπαθέ. Ε, ναι, <laughs> <laughs> ε, Όχι, ε, του, λάτρευε τη μυθολογία. Και mm -hmm. ειδικότερα τη βόρεια μυθολογία. Ναι. Και έτσι αυτό προσπάθησε να κάνει. Προσπάθησε να δώσει στην Αγγλία μια μυθολογία. Πράγματι. Και είναι ξεκάθαρο ότι αναφέρεται στους Άγγλους και στην Αγγλία που αγαπούσε ο ίδιος, που ήταν... Η, η επαρχία της <ΡΟΣ> Μεσοβόρειας <ΡΟΣ> Αγγλίας και το χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα Hobbits. <ΡΟΣ> <ΡΟΣ> που είναι τυπικά, δηλαδή, ο έχει επισκεφθεί την Αγγλία έχει ασχοληθεί και γνωρίζει την Αγγλία. Δηλαδή, λες και εσείς στα Μίντελαντας, θα λέγαμε, ακριβώς. Εκεί που μεγάλωσε, έξω από το Μέρικαμπ. Ναι, γιατί ήταν ακριβώς αυτό, θα έλεγα, ότι ήταν εκεί που έχει τις παραστάσεις. Πράγματι. Να κάνουμε μια διακοπή για ένα κομμάτι ακόμα. Βεβαίω. την την πρώτη ώρα ακούτε το στο Radio Music Heaven. Σήμερα η εκπομπή είναι αφιερωμένη στον Tolkien με αφορμή την επέτειο της γέννησης του της 3 Ιανουαρίου και με αφορμευτή συζητούμε με την κ. Γιώργη από το Σύλλογο Ελλήνων το Prancing Pony. Να καλείς στην παρέα μας και τον Κωνσταντίνο και τον Γιώργο, τον G.Mast, φίλο και συμπαραγωγό του Music Heaven, ο οποίος θα αναλάβει να συγκρατήσει παρέα μετά το Ex Libris, δηλαδή στις 7, θα ολοκληρήσει το εκκλημπρίσεις, θα, θα κρατήσει παρέμοντα την εκπομπή του τα επιλεκτικά και έντεχνα. Θα συνεχίσουμε όμως τη συζήτησή μας. Και επιστρέφουμε εδώ αγαπητοί ακροατές ε, στην ε, συνέντευξη που μας παραχώρησε η Κέντη Γιώργη από το Σύλλογο Φίλων Τόλκιν και είπαμε μέχρι στιγμής μου πει πάρα πολλά ενδιαφέροντα και θέλω να μιλήσουμε όμως είπαμε και για τις ε, γλώσσες πάρα πολλά πράγματα δεν ξέρω αν θες να συμπληρώσεις κάτι ε, γιατί θα ήθελα να προλάβουμε να μιλήσουμε λίγο και για τα βιβλία αυτά δηλαδή με τα οποία α, είναι η πύλη εισόδου <laughs> να το πω έτσι του ναι. ού, κάθε Όχι, όχι που... απλά να πω ότι δεν είναι μόνο η γλώσσα των που έφτιαξε, έτσι ε, α, ναι. σωστά, σωστά, Υπάρχει το πάνω, και η μαύρη γλώσσα στην οποία άλλο είναι γραμμένος και ο στίχος του δακτυλιδιού. Χαρακτηριστικά να το ακούσει κανείς είτε από τη δική του φωνή είτε από τη φωνή του Κρυστοφελή. Mm, yes. ε, και υπάρχει και η μυστική γλώσσα των νάνων την οποία ξέρουμε πάρα πολύ λίγο γιατί οι νάνοι απλά δεν την αποκάλυπταν στους ξένους. Mm -hmm. Ακούμε κάποια πολύ μικρά έτσι και χαρακτηριστικά κομμάτια της στο Hobbit. Από ναι. Αυτά λίγα θετικά σημεία τη τέτοια. Τις ταινίες, <laughs> ναι. ταινιών, Α, <laughs> θα, θα πούμε μετά για τις ταινίες όμως, ναι, πάντα ναι, για τα βιβλία. Γιατί... Για τα βιβλία. <laughs> είναι και η δική μου αρχή, αυτή πάντα την έχω πει πολλές φορές στις Σοκρατές. Πρώτα το βιβλίο, μετά την ταινία. Με τη σειρά που παρουσιάστηκαν. Έτσι. <laughs> λοιπόν, πάμε, πάμε στα βιβλία ε, τώρα. Να ξεκινήσουμε με το, με το Hobbit. Το Hobbit ήταν το πρώτο βιβλίο που εκδόθηκε. Ε, και εκδόθηκε απλά και μόνο γιατί επέμενε μία καλή φίλη του Τόλκιν η οποία το διάβασε μέσω του C.S. Lewis. Ε, οι Ίνκλίνκς, αυτοί οι τέσσερις φίλοι που συναντιόντουσαν στο yeah. αγαπημένο τους παπ και αντάλεσαν ό,τι είχαν γράψει μεταξύ τους μα, ποιήση, μα οποιοδήποτε κείμενο ή το διάβαζαν όλοι μαζί και γινόταν η αντίστοιχη κριτική. Το χόμπιτ είχε ξεκινήσει από μια παρόρμηση, καθώς ο Τόλκιν διόρθωνε γραπτά mm -hmm. των μαθητών του. Mm -hmm. Μια εργασία που του ήταν πάρα πολύ έτσι, βαρετή. Δεν, δεν, δεν του άρεσε καθόλου να το κάνει. Right. Ε, κάποια στιγμή λοιπόν εκεί που διόρθωνε, βρήκε μια λευκή κόλλα. Κάποιος δεν είχε, δεν ήξερε, δεν είχε γράψει τίποτα. <laughs> Και χωρίς να το σκεφτεί, σημείωσε πάνω στην κόλλα. Σε μια τρύπα στο χώμα, ζούσε ένα ένας χόμπιτ. <Κι Κι> και μια... μετά σε να σκέφτεται, ο ποιος είναι αυτός ο χόμπιτ. Και άρχισε να γράφει την ιστορία και να τη λέει σαν παραμύθι στα παιδιά του. Ναι, αυτό το... φυσικά την έφερε στους φίλους του. Δεν είχε κανένα σκοπό να την δημοσιεύσει ή να την στείλει παραέξω. Επενεύει ο Λούις, μέσω και μιας άλλη γνωστής του, α, η οποία εργαζόταν στον εκδοτικό οίκο Ανουεν. Mm -hmm. Και έτσι ξεκίνησε επειδή πάντα είχε οικονομικό πρόβλημα, ακόμα και ω καθηγητής στην Οξφόρδη, οικογενειάρχης με τέσσερα παιδιά, ποτέ δεν είχε αρκετά χρήματα. Ναι, είναι γεγονός αυτό ότι δεν Και όπου πέθανε ο ίδιος, πέθανε με ελάχιστα χρήματα, από εκεί ξεκίνησαν να έρχονται και η κληρονόμη του, ας είναι καλά οι άνθρωποι, είναι πάμπλουτοι είπε ότι εντάξει ας το δώσουμε ας εκδοθεί και τα λοιπά αφού αρέσει τόσο πολύ. Το Hobbit έκανε τεράστια επιτυχία. Mm -hmm. Τεράστια επιτυχία. Και ο εκδοτικός οίκο του ζήτησε να γράψει μια συνέχεια. Ο άρχοντας των δαχτυλιδιών λοιπόν ξεκίνησε για να είναι συνέχεια του Hobbit. Mm -hmm. Ιστορία για παιδιά. Όσοι έχουν διαβάσει και τα δύο βιβλία θα δούνε ότι το Hobbit είναι γραμμένο Ανάλαφρα. Είναι γραμμένο ακριβώς για παιδιά. Έτσι. Η εισαγωγή του άρχοντα είναι, είναι ξεκινάει κι αυτή και λίγο. Παιδικά, σιγά, να το πούμε. Σιγά, σιγά, σιγά, σιγά, σιγά. Επικρατούν άλλα στοιχεία και εξελίσσεται και γίνεται το υπέροχο βιβλίο που είναι. Βιβλίο για ενήλικες. Ναι. Ε, ή για αρκετά μεγάλους νεαρούς να το πω έτσι και μετά <laughs> ε, δεν ήταν αυτός ο σκοπός του εκείνο ξεκίνησε να γράψει τη συνέχεια του χόμπι Hobbit. αλλά έτσι το βγήκε mm -hmm. και το, ε, λέει χαρακτηριστικά σε μια επιστολή του μη με ρωτάτε γιατί το έγραψα έτσι έτσι πήγε η ιστορία ή ναι. ξέρω εγώ σε εκείνο το σημείο δεν ήξερα ακόμα τι θα γίνει παρακάτω τον οδηγούσαν οι ήρωε και η ροή τη αφήγηση στην Εγώ. ουσία. Ακριβώ. Και βέβαια του πήρε 17 χρόνια να το ολοκληρώσει. Ναι, ναι. Και όπω έχω πει πολλέ φορέ στου ακροατέ, ε, το ότι βγήκε σε τρει τόμους, αυτό ήταν καθαρά των εκδοτών. Ο Τόλκιν το έγραψε όλο από την αρχή μέχρι το τέλο. Εκδόθηκε σε τρει συνέχειε, να το πω έτσι, γιατί κανένα εκδότη δεν ήθελε να, να εκδώσει εκείνη την εποχή ένα τόσο τεράστιο βιβλίο. Ε, επίσης υπήρχε περιορισμός χάρτου. Ήταν αμέσω μετά τον πόλεμο. Και έτσι ακριβώ. Υπήρχε και, υπήρχε και περιορισμός. αυτό. Αντικειμενικός δηλαδή, πέραν τη πρόθεσης των εκδοτών. Υπήρχε και αντικειμενική δυσκολία να βγει ένα βιβλίο με. ξέρω εγώ, ναι. 1200 σελίδες. Ε, ήταν κάτι που δεν γινόταν την εποχή εκείνη ούτω ή άλλω. Έτσι. Δεν υπήρχε αυτό. Ναι, μην ξεχνάμε ότι η Αγγλία για αρκετά χρόνια μετά τη λήξη του πολέμου ήταν με το Δελτίο. τα τρόφιμα διανέμονταν με Δελτίο. Ήταν πάρα πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Η μισή χώρα ήταν κατεστραμμένη, είχαν να αντιμετωπίσουν πολύ πιο άμεσες ανάγκες από το να βιβλία. <laughs> ναι, αλλά ευτυχώ ε, δεν έμειναν χειρόγραφα σε ένα συρτάρι. Ήταν το το φως της δημοσιοτητα, να το πούμε έτσι και μετά τα, τα υπόλοιπα λέγει είναι η ιστορία. Ναι, <laughs> ακριβώς, ακριβώς. Αν και ε, ε, mm -hmm. άργησε ο άρχοντας των δαχλιδιών να έχει την αναγνώριση που του άξιζε δεν είχε την άμεση απήχηση στο κοινό που είχε το χόμπι. Ναι, γιατί εγώ φαντάζομαι ότι ε, απενώς ήταν και η ψυχολογία του κόσμου μέσα μετά τον πόλεμο ε, να διαβάσουν για άλλον έναν πόλεμο <laughs> Και αυτό, αλλά πιστεύω ότι ήταν και ότι αυτό που είπες και στην αρχή ότι επειδή πολλοί θα το είδαν στην αρχή, σαν συνέχεια του χόμπι και θα περίμεναν κάτι αντίστοιχα παιδικό, σε εισαγωγικά τώρα το παιδικό. Ναι, ακριβώς Έτσι, κάτι πιο ανάλαφρο, να το πούμε πιο σωστά. Ναι, ναι. Και του βγήκε ο Άρχοντα. Ναι, ακριβώ. Του βγήκε ένα αρκετά σκοτεινό βιβλίο το οποίο ναι, στην ουσία κάποια στιγμή ε, διορθώσαμε αν κάνω λάθος, νομίζω από την δεκαετία του 70 και μετά έπρεπε έκανε το μεγάλο μπαμ. Από, από τα μέσα της δεκαετίας του 60, ειδικά στην Αμερική, ναι το κίνημα των χίπης. Mm -hmm. Εκεί πήρε τη μεγάλη άνοδο και διάδοση. Ε, και υπάρχουν ε, πολλοί ε, μετέπειτα διάσημοι συγγραφείς του φανταστικού, οι οποίοι ως α, νεαροί ή σχεδόν νεαροί τότε ε, το έμαθαν α, α, α, έτσι, από αυτό το κίνημα και το αναγνώρισαν και προχώρησαν και Την εποχή εκείνη υπήρχαν παντού συνθήματα "Gandalf for president» και φρόντο lives» και τέτοια. Ναι. Ε. Έτσι, εξέφραζαν μια άλλη μια θεωρήση των πραγμάτων, να το πούμε. Ήταν, ήταν το διαφορετικό, ήταν η, η, φυ, η φυγή από το κατεστημένο ακόμα και στο θέμα της λογοτεχνίας. Ήταν κάτι σχετικά πρωτόγνωρο. Πήρχαν βιβλία mm -hmm. φαντασίας, αλλά όχι αυτού του επίπεδου ναι. και αυτού του βάσους, γιατί... Δεν είναι ένα απλό βιβλίο φαντασίας, δεν είναι μια περιπέτεια. Όχι, είναι ένα ολόκληρο κόσμος, είναι, έτσι. Πέραν του ότι είναι ένας ολόκληρο κόσμος, είναι ε, μια φιλοσοφία, ένας, μια αντίληψη ζωής και τουλάχιστον για μένα προσωπικά, αλλά το έχω ακούσει και από πάρα πολλούς που έτσι, mm -hmm. δια, αγαπούν τον Tolkien και τον διαβάζουν, ε, είναι μια σπουδή πάνω στο θάνατο. Ναι, θα σπουδάσω στο, στο θάνατο θά, μάλλον... και την απώλεια. Ναι. Α, ναι, θα έλεγα την απώλεια ήθελα να πω. Εντάξει, με πρόλαβε. Για το θάνατο, γιατί η αθανασία των ξωτικών του είναι... δεν είναι τυχαία. Ναι, ναι. είναι το, όπω είπαμε, είναι το ιδανικό που δίνει στον, στον αγνώστη το, το οποίο ιδανικό, όπω ξέρουμε, δεν υπάρχει σχεδόν ποτέ. Και δεν είναι και πάντα θετικό. Ο Τόκιν τουλάχιστον στο άρχοντα των δαχτυλιδιών που τα του είναι πια στη δύση τους ε, αρουσιάζει ναι. ότι, αθανα... ότι η αθανασία τους, τους είναι πια βάρος. Mm -hmm. Ναι, είναι ένα μοτίβο το οποίο μετά, όχι μετά αλλά και, ε, και σε άλλες περιστάσεις το, το βλέπουμε δηλαδή είναι ένα πανάρχιο πιστεύω ερώτημα, άλλο που Βε... δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει ότι και ε, αν ήμασταν αθάνατοι τι θα, τι θα κάναμε, δηλαδή υπάρχει θα είχε νόημα η αθανασία τελικά και μόνο το ότι χαρακτηρίζει τον θάνατο το δώρο του έρου στους δευτερότοκους, στους ανθρώπους ναι, ναι. λέει πάρα πολλά Θέλει να, θέλει να πιστεύω ότι ήταν και ο ίδιο ε, ε, συμφιλιωμένος με, με το θάνατο, με την απώλεια αλλά ήθελε να, να μας το μεταδώσει, και όλος, να το μεταδώσει και σε όλους μας ότι ε, είναι κάτι το οποίο, πώς να το πω, είναι μέσα, λίγο ξύμωρο αλλά είναι μέσα στη ζωή και θα πρέπει να είμαστε ευγνώμονες ότι υπάρχει αυτό, υπάρχει μια αρχή υπάρχει και ένα τέλος και, μέσα αυ και αυτά μας βοηθούν πραγματικά. να δούμε όλοι τον ανθρώπινο πολιτισμό, η αρχή και το τέλος είναι αυτά που καθορίζουν όλη την κουλτούρα μα, όλο τον πολιτισμό. Δεν ξέρω τι πολιτισμό θα είχαμε αν δεν είχαμε αυτά τα όρια. Έτσι ακριβώς. Και ίσως κατά κάποιο τρόπο να ήθελε και να ξορκίσει όλον αυτό το θάνατο που είχε βιώσει με τους πολέμους. Ναι, ναι. Πράγματι. Να κάνουμε όμως ένα μικρό διάλειμμα μουσικό και να πάμε μετά στο αγαπημένο μου. Glowing, there is the spring and the harvest and the tall corn growing. They have passed like. Rain. Dead wood burning, or oh, behold the flowing gears from the sea. Το χρήνο των Rohirrim από το Tolkien Sambly, δεν ξέρω γνωρίζετε, και τη φωνή του Κριστοφέρ Lee, ο έχει συμμετέχει σε αρκετές από τις δουλειές του ε, Tolkien Sambly για τους Μημιμένους, αλλά σοβαρής διδνία, Σάρμαν. Ε, χρειάζεται και καμιά διεκρίνηση που και πού. Πάμε όμω να συνεχίσουμε γιατί σα άφησα για το ε, περιμένετε για το αγαπημένο μου βιβλίο. Έτσι. Επιστρέφουμε λοιπόν μετά το μουσικό μας διάλειμμα. Και πάμε τώρα στο προσωπικό αγαπημένο μου. Έτσι, δεν ξέρω μπορεί ο τίποτα διαφωνή ελεύθερα. Σιλμαρίλιον. Α, το Σιλμαρίλιον είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Καταρχάς, το Συρμανίλων δεν διαβάζεται εύκολα. Ναι. Ε, ε, Αυτός που θα το πιάσει για πρώτη φορά συμβουλεί να έχει δίπλα του και τις γενεολογίες και τους χάρτες. Και τους χάρτες, <laughing> γιατί θα <laughs> <laughs> Έ, θα χαθεί. <laughs> ε, θα χαθεί. Όχι <laughs> απόλυτα. αλλά Είναι, <laughs> απόλυτα. είναι <hles> όμως η βάση του όλου έργου. Είναι... <hles> όμως, <hles> <hles> <hles> Το μεγαλείο της έμπνευσης του Τόλκιν φαίνεται στο Σιλμαριλίον. Όλο αυτό, η τεράστια ε, δευτερεύουσα πλάση όπως την ονομάζει, γιατί πραγματικά είναι μία δευτερεύουσα πλάση που έχει φτιάξει. Mm -hmm. Στις λεπτομέρειες, από την αρχή, ε, με φοβερού ήρωες, με φοβερούς κακούς, Uh, με πεπρωμένα σε, αυτό έχει πολύ έντονο το σιδομαρίλιον το πεπρωμένο ναι πάρα πολύ, πάρα πολύ. Με, με δράμα ναι. ναι είναι συγκλονιστικό βιβλίο Πράγματι. Ε, και ναι, για να, έτσι να το πω απλά για στους, όσο πιο απλά γίνονται στους ακροατές, το Silmarillion ε, είναι η μυθολογία, θα λέγαμε, τη μέση Γης. Δηλαδή αυτά που είδατε τον κόσμο, που είδατε, που γνωρίσετε από το βιβλίο, από τις ταινίες, έχει από πίσω του ένα άλλο ολόκληρο βιβλίο που είναι μυθολογία κατά κάποιο τρόπο. Ναι, το Hobbit και το άρχοντας των δαχτυλιδιών εξελίσσονται στην τρίτη εποχή της Μέσης Γης, όπου κάθε εποχή έχει πολλές χιλιάδες χρόνια, διάρκεια. Ε, το Silmarillion μας φέρνει μέχρι, την... μέχρι σχεδόν τα μισά αυτής της τρίτη εποχής. Ναι. Ξεκινώντας από το τίποτα, από την γένεση όλου αυτού του κόσμου, mm -hmm. Φτάνει να διηγηθεί τα μεγάλα κατορθώματα της πρώτης εποχής, τα όχι λιγότερο σημαντικά, της... αλλά ναι. όχι τόσο εκτεταμένα ναι, της ναι. δεύτερης, η οποία είναι και χρονικά η μικρότερη από τις τρεις εποχές, και μα εισάγει στην τρίτη, η οποία ε, την πιάνουμε από ένα σημείο και μετά που οδεύει προς την τέταρτη. Όπου πια θα πάψει να είναι η εποχή των ξωτικών και θα είναι η εποχή των ανθρώπων. Ακριβώ. Πάρα πολύ ωραία. Και εγώ μια συμβουλή, κατά κάποιο τρόπο, που δίνω σε όσου ε, φίλου με ρωτάνε για το Σιλμαρίλιο, να το διαβάσουν. Γιατί έχω ακούσει ακόμη εντυπωμένε Λέω διαβάστε το, αλλά ε, προσπαθήστε να μην σταθείτε σε ονόματα, σε μέρη. Διαβάστε το την πρώτη φορά τη... και πηγαίνετε με τη ροή της ιστορίας. Διαβάστε την ιστορία και αφήστε τα ονόματα κατά μέρος. Και μετά... Σίγουρα, γιατί είναι τόσα πολλά. Ε, όμως όταν θα το έχουν διαβάσει τέσσερις πέντε φορές και θα είναι ικανοί και θα ξέρουν και θα θυμώνται και θα έχουν τους αγαπημένους τους και θα έχουν τα αποσπάσματα που θα τους είναι... Έτσι, Α, τα πιο αγαπημένα, πιο αγαπημένα. Ε, Και θα ξέρουν όλες αυτές τις λεπτομέρειες, τότε θα έρθουν και θα πάρουν μέρος σε ένα από τα quiz του συλλόγου. Έτσι. Παντάθμιν, <laughs> <laughs> <laughs> ο είναι η πηγή <laughs> για πάρα πολλά <laughs> <laughs> από αυτά. <laughs> ναι, και... Δεν το κάνουμε πολύ συχνά, γιατί ο κόσμος θέλει να μελετάει πριν έρθει, Έλα, αλλά α, μια φορά το χρόνο κάνουμε ένα καλό quiz. Χρειάζεται, χρειάζεται και αυτό... Πάρα πολύ ωραία. Ε, να πούμε δύο λόγια, δύο σύντομα λόγια όμως γιατί μας πιέζει ο χρόνος και για τα υπόλοιπα βιβλία που έχουν εκδοθεί. Εγώ τα θεωρώ, λίγο θα μου επιτρέψεις, υποστηρικτικά του όλου έργου. Ναι, γιατί με εξαίρεση και το ίδιο το Σιλμαρίλιον, το οποίο δεν, με, δεν το εξέδωσε ο ίδιος ο Τόλκιν και γι' αυτό και δεν είναι ολοκληρωμένο ως αφήγηση, είναι πολύ πιο αποσπασματικό, είναι μια συλλογή που έκανε ο, ο γιος mm -hmm. του, ο Κρίστοφερ, με την βοήθεια του uh, Μεγάλου Καναδού συγγραφέα του Γκάι Γκάβριλ Κέι, ο οποίος ήταν φοιτητής τότε στο Ξοξφόρδι, ε, αλλά που είναι πολύ σημαντικό. Τα υπόλοιπα βιβλία που έχουν βγει είναι είτε το «History of Middle Earth», που ε, ακριβώς μας δίνει όλη τη διαδικασία συγγραφής. Είναι καθαρά ε, βιβλία αναφοράς. Ναι, και όχι, Έτσι, μ, δεν είναι κάποιο... Δεν υπάρχει κάποιο άλλο, αστο το πούμε έτσι, ε, μη από τον Τόλκιν. Ε, αυτά που βγαίνουν τώρα σιγά-σιγά, ε, είναι τα άλλα του έργα που δεν έχουν άμεση σχέση με τη Μέση Γη. Όπως είπαμε, είναι το Ζίγκουρτ και Κούτρουν, όπω είναι ο Μπέουγουλφ. Ε, όπως είναι τα, τα μικρότερα διηγήματά του, τα οποία τα θεωρούν παιδικά και δεν είναι, είναι πάρα πολύ ωραία, ε, το Leaf by Nigel ή ναι. ο αγρότη. Oh, ή... ναι. Σου άρεσε η μετάφραση τώρα, έτσι, έτσι, μεταξύ μας. Ναι, κάπως έτσι, ε, τα οποία είναι διαμαντάκια. Mm -hmm. ε, ακόμα και όντως για μικρά παιδιά. Το ροβεράντομ ή τα γράμματα στον Βασίλ, από, τον Βασίλ, Α, συγνώμη, ναι. από τον Άγιο Βασίλη. από ε, τον Άι Είναι πάρα πολύ ωραία. Mm -hmm. Σε right. λογοτεχνικό επίπεδο yeah. πάρα yeah. πολύ ωραία. Ναι, ναι. Διαβάζονται πάρα πολύ ευχάριστα και δείχνουν πόσο πολύ διάστατος είναι. Αλλά, όπω είπε, είχε ένα έργο ζωή να γράψει. Δεν μπορούσε να, να ξεφύγει, να το έτσι, Να απλώθει πάρα πολύ. Δεν ήθελε. Απλά. Ναι, ναι. Δεν ήθελε. Εδώ προσπάθησε να γράψει κάτι για την τέταρτη εποχή να το συνεχίσει mm -hmm. και το σταμάτησε στις 13 σελίδες. Ναι. Δεν του άρεσε ναι. η ιδέα να προχωρήσει πέρα από εκεί. Ναι, θε, θεώρησε ότι εκεί έπρεπε να κλείσει ο κύκλος αυτός. Ναι, ναι ακριβώς. Ε, κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι άλλο θα μπορούσε να μας δώσει όμως μας έδωσε τόσα πάρα πολλά. Πραγματικά όχι μόνο σε μας σε όλο τον σε, κόσμο Όπω είπα και στην αρχή, σε όλο τον κόσμο της φανταστικής λογοτεχνίας, την ανθρωπότητα γενικότερα εγώ θα επιμείνω. <laughs> ε, ναι, ναι, ακριβώς. <laughs> Μα ε, έχει μεταφραστεί όχι μόνο σε όλες τις γλώσσες, αλλά και σε άπειρες διαλέκτους. τον γλωσσών, ναι. ναι. Τι, τι πιο ταιριαστό για έναν καθηγητή γλωσσολογίας. ακριβώς. <laughs> Ακριβώς, Υπό. μεγάλη τιμή. Λοιπόν, ένα ε, κομμάτι ακόμα και πάμε να κλείσουμε να πούμε και δύο λόγοι για τις ταινίε. Hey, Hey come merry doll Derry doll my darling Light goes the weather wind And the feathered starling Down along underhill Shining in the sunlight Waiting on the doorstep For the cold starlight There my pretty is, River woman's daughter Slender as the willow wand Clearer than the water Oh Tom Bombadil, water a lily's bringing Tom's hopping home again Can you hear him singing? Hey, come, merry doll, merry doll, merry-o Goldberry, berry, gold, merry yellow, berry-o Poor old willow man You tuck your ricks away Tom's in a hurry now Evening will follow day Tom's going home again Water what lily springin' Hey, come, Derry Doll Can you hear me singin'? <laughs> Hop along my little friends Up the willy-windle Tom's going on ahead Candles for to kindle Down west sinks the sun Soon you will be groping When the night shadows fall Then the door will open Out of the window panes Light will twinkle yellow Fear no alder black Heed no hoary willow Fear neither root nor bough. Tom goes on before you Hey now, merry doll will be waiting for you Hey, come, dairy dog, up along my hearties, hobbits, ponies—all oh, we are fond of parties. Now let the fun begin. Let us sing together. Και ακούσαμε το τραγουδί του Tom Bombadil από το Tolkien Anthem. Και πάμε σιγά να κλείσουμε τη συζήτησή μας. Και ε, επιστρέφουμε εδώ σιγά σιγά για να ολοκληρώσουμε τη συνέντευξή μας. Και τι, να πούμε στους οκρατές μας και δυο λόγια για τις τενίες για τις οποίες, μέσω των οποίων, κακά τα ψέματα, ένα πολύ ευρύ κοινό ε, ήρθε σε επαφή με το έργο του Tolkien. Ε, οι ταινίε έκαναν ένα πολύ μεγάλο καλό ακριβώς έκαναν γνωστό το έργο και το όνομα του Tolkien σε πάρα πάρα πάρα πολύ κόσμο. και είναι πάρα πολύ αυτοί οι οποίοι από τις ταινίε ήρθαν στα βιβλία και μόνο αυτό αξίζει πέραν του του όμως οι ο άρχοντας των δαχτυλιδιών, οι πρώτες τριστενίες mm -hmm. ε, θεωρώ εγώ και είναι και η γνώμη της πλειοψηφίας του, του συλλόγου, ε, ότι αξίζουν και ως κινηματογραφικά έργα. Δηλαδή, mm -hmm. έβαλαν τον πύχη υπερβολικά ψηλά. Τόσο ψηλά που και η προσπάθειά τους να συνεχιστούν με το Hobbit δεν τα κατάφερε να το φτάσει. Ε, χαίρο, χαίρομαι που το λες αυτό, γιατί και εγώ έχω τις προσωπικές μου... Ε, πώς θα το πω, δεν αισθάνθηκα άνετα με το Hobbit. Όχι. Η, η, ο άρχοντας των δαχτυλιδιών, ε, παρά τις όποιες αστοχίες ή ευκολίες αναγκάστηκε λόγω των αντικειμενικών συνθήκων έτσι μία διεθνού παραγωγής να, να κάνει ο, ο σκηνοθέτης και ο σενάριογράφος ή σενάριογράφος. Mm -hmm. ε, ήτανε απόλυτα πιστά στο πνεύμα του Τόλκιν. Ναι. ναι, να συμφωνήσω. Ε, τεχνικά, οπτικά, ε, οικαστικά γενικά ήταν άρτιες. Άρτιες, δεν μπορεί κανείς να πει τίποτα γι' αυτό... Και θεωρώ ότι ειδικά η εισαγωγή στη συντροφιά του δαχτυλιδιού αυτό το τρίλεπτο, τετράλεπτο της εισαγωγής ε, πρέπει να μπει στο παγκόσμιο κινηματογραφικό πάνθεον δηλαδή δεν υπάρχει καλύτερο, πιο πιστό και πιο άρτια δοσμένο mm -hmm. κομμάτι. Και σου βάζει τον θεατή στο κλίμα έτσι. Του εξηγεί όλη την προϊστορία μέσα σε... Χρόνο. σε πέντε λεπτά. Ε, και με τόσο θαυμάσιο τρόπο. Ε, το Hobbit ήρθε πολύ αργότερα ε, και ήρθε σε τελείως άλλο κλίμα. Ήρθε για να κάνει πράξεις να το πω έτσι. Ναι, και κάπου εκεί το χάσανε Έχει, είχε. Εξαιρετικού συντελεστέ. Έτσι να μην, μην τα θάβουμε όλα. Όχι, γιατί... ε, το... εξαιρετικούς Εξαιρετικού συντελεστέ. <laughs> Είχε τον Bilbo Baggins Δεν ήταν ο Μάρτιν Φρήμαν, ήταν ο Bilbo Baggins Έτσι. Πραγματικά. Ναι, όχι το Αλλά. Έπαιζε το Hobbit Ναι, ήταν εκείνος ο ίδιος έτσι. Από εκεί και πέρα όμως Ξέπεσε σε ένα χολιγουδιανό ε, χαρακτηριστικό ε, επίπεδο που δεν του άξιζε. Το, δεν το κρατήσαμε ψηλά. Το πήγε να το ξεκινήσει καλά στην αρχή, λέμε: Ωραία, μετά όσο προχωράει, αρχίζει και λε τι γίνεται εδώ πέρα. Ναι. Ε, ε, εγώ προσωπικά έτσι απογοητεύτηκα λίγο και στενοχωρέθηκα γιατί ε, τι πρώτε ταινίε τι αγαπώ πάρα πολύ. Ναι. Ε, και ήθελα να μπορώσω να αγαπήσω το ίδιο και τις δεύτερες εσύ, με τη, τη σειρά του Hobbit του που Hobbit. βέβαια θα προτιμούσα να ήταν μία άντε έστω δύο ταινίες, ναι, όχι. το, το τράβηγμα το τεράστιο που κάνανε σε ένα βιβλιαράκι 200 σελίδες <χαι> <έτσι. laughs> yeah, και συμφωνώ απόλυτα. Κάνα, κάνανε το Hobbit γίγαντα Φαντάσου ακόμα δεν έχω δηλαδή, και θα το σκεφτώ πάρα πολύ αν θα πάρω το, το Hobbit να το έχω στη συλλογή μου με τις ταινίε. Ε, ναι, κάπως έτσι είμαι και εγώ. Ναι, εντάξει, <συσίλοι> βοηθάει, βοηθάει και η οικονομική κρίση. <συσίλοι> <με> εμάς, <συσίλοι> αλλά... <συσίλοι> Πολύ σωστά το λες, ναι. Αλλά ναι. Εάν κάποιος έχει έναν ενδιασμό, ναι, το σκέφτεται περισσότερο. Βέβαια, βέβαια. Αχ. Αυτά λοιπόν, εδώ θα αναγκαστούμε όμως να σταματήσουμε τη, τη συνέντευξη, ε, Όπως είπα και στους ακροατέ. Και στην αρχή, ε, ο Τόλκιν είναι ένα αναξα... Όχι και φαλού, είναι ένα βιβλίο Τόλκιν, είναι εξάντυλο το βιβλίο και ευελπιστώ ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε και άλλες εκπομπέ, πιο ε, εξειδικευμένε. Πάνω στο έργο του Τόλο, αν εσεί αγαπητοί ακροατένα, θα αποκριθείτε θετικά ε, στη σημερινή εκπομπή, θα κανονίσουμε και άλλε. Ε, και ότι ε, καφράθε να σα να ευχαριστήσω πάρα πολύ για σένα και το σύλλογο, φυσικά, για τη συνέντευξη για τη συζήτηση, μάλλον της, ε, τη συζήτηση που κάναμε εδώ πέρα. Και είναι κάτι τελευταίο που θα ήθελε να πει στου ακροτέ μα. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και σενα προσωπικά και το σταθμό και τι θαυμάσια εκπομπή το Εξήμπρης ε, που πραγματικά έχει ένα πολύ ιδιαίτερο επίπεδο που λείπει από πολλά. Ε, είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για όποια κουβέντα θέλετε και όποτε θέλετε. Ε, εμείς είμαστε εκεί, μακάρι ο κόσμος, αν μπορεί, μέσω της κοινωνικής δικτύωσης και μέσω των υπολογιστών που τώρα έχουν κάνει τη ζωή μας λίγο πιο εύκολη, ναι. από όπου και αν βρίσκονται, να έρθει σε επαφή μαζί μας. Ε, προσπαθούμε να είμαστε μια μεγάλη συντροφιά και πάντα όλοι είναι ευπρόσδεκτοι. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ε, κέτοιμος, καληνύχτω εδώ πέρα και ελπίζω να τα πούμε σύντομα. Καλό βράδυ σε όλους. Ευχαριστώ πολύ. Το τραγούδι της Γαλάτριερ, το τραγούδι του Έλνταμαρτ της Γαλάτριερ. Ολοκληρώσαμε την σημερινή εκπομπή αφιέρωμα στον J.R. Tolkien, το συγγραφέα του Hobbit και του άρχοντα των δεχτυλιδιών. Στην εκπομπή σήμερα μαζί μας ήταν η... και την Καραγιώργη, η του συλλόγου Φίλων Tolkien, εδώ στη Ελλάδα, γνωστό και ως The Brancing Pony ε, και μας βοήθησε ε, μια εμπόμενη ότι, ότι έβγαλε την εκπομπή μόνη της. Είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και με τις γνώσεις της και την αγάπη της για το έργο του Tolkien ελπίζουμε να καταφέραμε να, να σας μεταδώσουμε λίγο από αυτή τη ε, μαγεία. Όχι, που διακρίνει αυτό το πολύ σημαντικό το, το έργο αυτό του πολύ σημαντικού ε, ανθρώπου. Ελπίζω να σας άρεσε η κομπή και αφενοσμένως είστε ήδη γνώστες του έργου του Tolkien και φίλοι να δίνηθηκατε κάποια πράγματα ή να χαμογελάσετε έστω και λίγο όσοι όμως Πρώτη φορά ελπίζω να σας με την περιέργεια και να ενδιαφερθείτε, να διαβάσετε, να εντρυφήσετε τα, στα βιβλία του καθηγητή. Το Hobbit είναι μια εξαιρετικά ασφαλής επιλογή για όλους θα έλεγα μην διστάζετε και είμαι σίγουρος ότι θα σας αρέσει και θα συνεχίσετε μετά και στα άλλα βέβαια και όπως είδατε και στη ζήτηση Μακάνε μπορούσαμε να πούμε το ίδιο και για τις α, ταινίες ε, Στις ταινίες εκεί θα δείτε τον αρχοντά των δαχτήριων ε, και ελπίζουμε ότι μετά θα μπορέσετε θα τραβήξουν για να διαβάσετε και τα βιβλία. Το οποίο περιέχουν βέβαια και πολύ περισσότερα πράγματα από όσο που είναι δυνατόν να χωρέσουν σε μία ταινία. Τουλάχιστον θα μπείτε όπως είπαμε και στη συζήτηση θα μπείτε στο, στο κλίμα αν θέλετε θα έχετε τις εικόνες να το πω έτσι. Και φυσικά Καλό είναι να αναζητήσετε και το σύλλογο πανεύκολο όσοι έχετε facebook ή, την, ε, και να δείτε τι γίνεται όσοι είστε κοντά μπορείτε να του βρείτε και ε, διαζώσεις πάντως ε, και να μην ξεχάσω κομμάτια σήμερα ήταν το Tolkien ε, ensemble αναζητήστε τους κι αυτούς το βρείτε πανεύκολα στο youtube έτσι. Εδώ τελείωσε η ακουμπή, θα να σας καληγητήσω όλους, να σας ευχηθώ καλή εβδομάδα και θα κλείσουμε με ένα κομμάτι το οποίο δεν είναι από το Tolkien ο Μασάμου από τα αγαπημένα μου κομμάτια και ε, με αυτό νομίζω είναι ότι πρέπει για αποχαιρετισμό σε μια τέτοια κουμπή θα ακούσουμε λοιπόν από Howard Shore από την τελευταία ταινία ε, το πασίγνωστο το κομμάτι Into the West Καλό βράδυ και καλή εβδομάδα να έχω Lay down Your sweet and weary head Night has falling. You've come to journey's end Sleep now Dream of the ones who came before From across a distant shore The ships have come.